του πότε λέω ψέματα η αλήθεια στον εαυτό μου φαίνεται από ποιο εάν λατρεύουμε την εικόνα μας ζούμε για την εικόνα μας και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε την εικόνα μας Ένα άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει αλήθεια με τον εαυτό δεν τον ενδιαφέρει το φαίνεται αλλά το είναι αν όμως είμαι θα στην εικόνα μα, το τι λένε οι άλλοι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 Ακόμη και λάθο. Άρα δεν είναι. Λέ, λέμε, μας, μου είπε ο πνευματικό μου. Δεν είναι απλά μου είπε ο πνευματικό. Ο πνευματικό λέει, δηλαδή ο Θεό λέει δια του πνευματικού, κατά την προαίρεση του ανθρώπου. Κατά τη διάθεση τη καρδιά. Είναι άδικο να κατακρίνουμε πάντα ότι φτιάχνει όλο που μα έστω και ο πνευματικό, γιατί και ο Θεό δίνει κατά την προαίρεση του ανθρώπου. Κατά τη διάθεση τη καρδιά του. Αν πάει κάποιο να ακούσει την αλήθεια, θα ακούσει την αλήθεια.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 Είναι αγαθός και να πάει στον παράδεισο ε, και έχει καλιά ψυχολογική υγεία, α πούμε. Ε, να μου ένα πρακτικό παράδειγμα. Α πούμε, πολλές φορές μπορεί να θυμώνω, να κλείγω α ας πούμε, να, να μου δώσει ψυχολογική ισορροπία το ρεκτονός ότι θυμώνω. Πνευματικά όμως αυτό μου κάνει κακό. Πολλές φορέ έρχομαι σε σύγκρουση με τα δύο με την ψυχολογική.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 θα φέρει να για τον Αρχιεπίσκοπο εδώ και να δούμε τι έκανες για να σε αναπαύσουμε και αν εσύ είσαι αναπαυμένη με αυτό που ζεις επειδή είναι σε αντιστοιχεία καλή με τον Αρχιεπίσκοπο και είσαι να έχεις αναπαύση Έχεις πρότυπο το Χριστό Φέρ τον κοντά Φέρ τον κοντά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 Όχι με εμπάθεια, με αγάπη. Τον να αποδέχεται η καρδιά μου. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση να ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια εμπάθεια και μια πικρία η οποία καλύπτει τι συνεργέ μα. Και εμεί τι ονομάζουμε, τη δίνουμε άλλο περιεχόμενο, αλλά άλλο είναι το πραγματικό περιεχόμενο. Χωρίς εμπάθεια. Εφόσον ξεκαθαρίσει η καρδιά μου. Με αγάπη Χριστού τον αποδέχεται η καρδιά μου. Αλλά οριοθετώ τι σχέσει.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 Αν αγανακτεί για τη ζωή της τη του άλλου, σημαίνει ότι δεν άρχισε ακόμα την πνευματική ζωή. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν αρχίσαμε την πνευματική ζωή. Αν αγανακτεί για την ζωή ή για τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου σημαίνει ότι δεν άρχισε ακόμα την πνευματική ζωή. Τι σημαίνει αυτό που λέει αγαθοποιώ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 Για να δώσω αγάπη, πρέπει να πάρω από κάπου. Πότε θα μου δώσω αγάπη, θα πάρω. Θα πρέπει να μου δώσει, προς πούμε, σε αγάπη. Γι' αυτό λέμε. Αυτό είναι αυτονοήτως. Εννοείται, φυσικά. Πώς θα πλάω Όταν είσαι αμαρτωλή. Όταν είσαι αδύναμη. Είσαι αμαρτωλή, είσαι αδύναμη. Γεμάτη, γεμάτη. Ε, θα λάβεις. Ας κάνεις να χαλάβεις τίποτα. Αν είσαι με γεμάτη αμαρτ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 Όχι εκείνο το Μίζερ, το Κακομοίρικο ή Μαρμαρτολό. Ε, λέει και το πιστεύεις Αποκτά δύναμη μέσα σου. Ελπίδα. Αλλιώνεσαι. Χλικένει. Μαλακώνει. Μόνο έτσι μπορεί να δώσει ειρήνη. Άρα δικαιώνεσαι. Παίρνω και δίνω. Το τρίτο είναι να δεχόμαστε τα απρόοπτα τη ζωή μα ατάραχα για να διαφυλάξουμε την πραότητα.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 Από αυτά που θα πούμε σήμερα είναι η επιδίωξη της σιωπή και της αφαίρεση στη ζωή μα. Μειώνω τι δραστηριότητέ μου, τα ενδιαφέροντά μου, τις απασχολήσεις μου, όχι τα, τις δουλειέ μου. αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν και να είμαι δημιουργικός Αυτό όλα θα γίνουν, αλλά εμείς ψάχνουμε <ΣΣΣ> όταν δεν έχουμε, δεν είμαστε καλά μέσα μα. Η αμαρτία μα χωρίζει από τον Θεό.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 τι, τι απαντάνε στου άλλου και στον εαυτό μα. Δεν ξέρω, είναι προσωπικό αυτό. Αλλά αν θα μπορούσε να δώσει και λίγο χιούμορ, ναι. μπορεί να είναι και καλό προπονδύ ο Θεό. Αν όχι, Ιωβάνοβιτ, τι να κάνει. <συσκ> λοιπόν, αλλά η ε, έννοια το του πειρασμού, δεν τον, Το διάβολο δεν τον αφήνει ο Θεό μόνο. Εμεί τον επιτρέπουμε και το διάβολο. <συσκ> δηλαδή λέμε από τη μια, δεν, <συσκ> <τ>, <συσκ> δεν θέλω τη, τη μητρόση, αλλά τι αφορμές κρατάμε. Και εμεί θέλουμε τι αφορμέ, ανοίγουμε γραμμή και μετά όταν στριμωχθούμε, δεν θέλω.